Ναι βέβαια, έλα εντάξει, καλά είναι. Το Ωραία. Λοιπόν, μηνά, με αυτά και με αυτά, αφού προτίμασες το κλίμα και το έχει βαρύν λίγο με το πολύ σοβαρό θέμα το, της θρησκείας των τζεντάι και της εκκλησίας των τζεντάι, να προχωρήσουμε σε ένα βαρύ θέμα. Θα φάμε λίγο χρόνο με αυτό, θα μιλήσουμε λοιπόν για μία... Πολύ παράξενη δοξασία, πίστη, θρησκεία. Πώ να την πούμε. Είσαι στη Σαϊεντολογία τώρα. Όχι, όχι, όχι. Α, είμαι σε κάτι κατά τη γνώμη μου ακόμα πιο ακραίο και πιο ακτιβιστικό, θα έλεγα. Μήπω θέλει να κάνω μία πρόταση τώρα εγώ. Ναι. Να αναφέρουμε λίγο του Ραϊλιανού και μετά να σου δώσω πάσα όσο χρόνο θες. Θα είμαι πολύ σύντομο. Okay. Ωραία. Ραϊλιανού, κάτι ναι. με διάστημα. Κάτι ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλέ ε, και δοξασίε τα τελευταία που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 40-50 χρόνια οι οποίε έχουν να κάνουν με το ζήτημα των εξωγήινων ένα ζήτημα το οποίο α, από το 1947 και την α, α, διάδοση του όρου UFO έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ήταν λογικό κάποια στιγμή να αποκτήσει διέξοδο και στο θρησκευτικό τομέα οι Ραηλιανοί ιδρυτίς του είναι ο Ραέλ Uh, ένας Γάλλος πρώην το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κλοντ Βορυλόν ο οποίος υποτίθεται ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 είχε μια στενή επαφή τρίτου τύπου με εξωγήινους οι οποίοι του αποκάλυψαν το όραμά τους για την ανθρωπότητα οικολογικά μηνύματα πολλά πολλά ωραία τα οποία μερικοί μπορούν να γελάσουν σκεφτείτε ότι παρατηρούνται σαν αρχιετυπικά uh, μοτίβα καθ' όλη τη διάρκεια της Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας έχουν ξεκινήσει ολόκληρε θρησκείες οι οποίες είναι κυρίαρχες σήμερα μετά από την αποκάλυψη σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιον προφήτη, σε κάποιον φωτισμένο του Θεού, Θεών, Αγγέλων κτλ. Έτσι είναι μηνά και είναι μία από τις κυρίαρχες θεωρίες δημιουργίας θρησκειών αυτή που αναφέρει. Ε, είναι πολύ χαρακτηριστικά για να φέρουμε έτσι μία, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για αυτά. Ε, οι επιστήμονε εικάζουν ότι κάποια στιγμή σε έναν σχιζοφρενή γίνεται αυτή η αποκάλυψη. Και αυτό ο σχιζοφρενή λοιπόν δημιουργεί μια ομάδα γύρω του. Μια ομάδα σφιχτά δεμένη με τα θρησκευτικά δεσμά, με εικόνε αποκάλυψης με εικόνε οι οποίε έχουν να κάνουν με οράματα, με παρεστήσει. Όλε και τι κυρίαρχε αυτή τη στιγμή μονοθεϊστικέ. Με το Θεό που πάρεις. ήρθε και έδωσε το μήνυμά του. Θα δει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν πρώτοι για αυτέ. Για παράδειγμα στον, στον α, Ισλαμισμό ο Μωάμεθ, στον Χριστιανισμό ήταν ο Παύλο, το όραμα που είχε ας πούμε στον δρόμο για τη Δαμασκό υπάρχουν πάρα πολλά και ο Βούδας και τα λοιπά Τέλος πάντων για να μην τα πολυλογώ οι Ραϊλιανοί αυτή τη στιγμή αριθμούν γύρω στις α, 65 αν δεν κάνω λάθος χιλιάδες ανθρώπου σε όλο τον κόσμο α, περιμένουν την έλευση των εξωγήινων οι οποίοι υποτίθεται εδώ έχει επηρεαστεί το κίνημα και από τι απόψει του Τένικεν. Ότι είναι οι προεπάτορέ μα και μα δημιούργησαν στο απόδατο παρελθόν με τεχνικέ γονιμοποίηση. Ε, με τεχνικέ, με συγχωρείτε. Έχω κολλήσει τώρα. Κλωνοποίηση. Ναι, είχαν γίνει πιο γνωστοί. Και αυτό ακριβώ Όταν με την κλωνοποίηση το όλο θέμα. Στις αρχές της, αυγή, στι αρχέ της Στην Αυγή τη Νέα Χιλιετία, είχαν γίνει ευρύτερα γνωστοί γιατί ο Βορηλόν είχε ιδρύσει μια εταιρεία ονόματι Cloned μαζί με την βιοχημικό την Brigitte Boisseλιέ και είχαν υποστηρίξει ότι ουσιαστικά βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ανθρώπινη κλονοποίηση για πρώτη φορά και σύμφωνα με αυτούς γεννήθηκε το πρώτο παιδί, την ονόμασαν Εύα να πούμε ότι οι Λιανοί έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από τη βίβλο, ακόμα και το σύμβολο τους παραπέμπει εκεί στο αστέρι του Δαβίδ Λοιπόν, α, σήμερα υπάρχουν, συνεχίζουν α, να στέλνουν α, newsletters α, και να διοργανώνουν διάφορα events ανά τον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υποκουλτούρα. είχα γράψει και ένα άρθρο παλιότερα για αυτούς, μπορεί να το βρει κάμει στο διαδίκτυο. Αυτά πάνω κάτω και για τους ραελιανού, οι οποίοι, κλείνοντας α, θα το πω αυτό, το 2006 είχαν... Α, διοργανώσει και μία συνάντηση εδώ στην Αθήνα, στην ιστοσελίδα του, αν μπει κάποιος, στο υπάρχει και ελληνικό, η ελληνική ραϊλιανή Εκκλησία. Δεν γνωρίζω πού και αν συνεχίζει να υφίσταται ακόμα. Α, α, αυτά τα όλα. Μάλιστα μην. θα μηνά. <laughs> Δεν θα είχα μια περιέργεια βέβαια να συνέντες εκπροσώπους των Ραηλιανών στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, όλε αυτέ ε, οι παράξενε λατρείε με εξητάρουν. Μπορώ να πω. Ε, είχα πάει σε αυτή την ανοιχτή συγκέντρωση μαζί με τον Νίκο Τουκουμαρτζή ε, περίεργων. Ήταν... Ε, Πε μα το ρεπορτάζ, λοιπόν. Ναι, ε, μας να το ζουμί. Το κοίταξε να δει. Στο ρεπορτάζ του υποτίθεται ότι στι αφήσει, γιατί το είχα δει και εγώ σε αφήσει στου δρόμου των Αθηνών, υποτίθεται ότι θα μιλούσαν για τα crop circles, δηλαδή για τα αγρογλυφικά. Uh, για να εξηγήσουμε και στους ναι. φίλους εκπομπής είναι τα διάφορα, σαν να έχει κατέβει υποτίθεται ένα UFO να έχει είναι ε, τα θεωρήσει το φωράφι και να έχει κάνει σημάδια κύκλους Συνατ... γεωμετρικούς σχηματισμούς ε, στα Σπαρτά συναντώνται κυρίω στην Αγγλία παρόλα αυτά το 90% της συζήτησης ουσιαστικά ήταν ένα δόλωμα θα έλεγα για υποψήφια μέλη που θα ήθελαν να ενταχθούν στο ραϊλιανό κίνημα εδώ στην Ελλάδα Γύρω στα 100 άτομα ήταν α, η προσέλευση σε ένα ξενοδοχείο των Αθηνών. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς που ήταν, πάνε 6 χρόνια περίπου. Οι ερωτήσεις που κάναμε με τον Νίκο, τον Κουμαρτζή, σχετίζονταν κυρίως γύρω από το, η, τη φιλοσοφία του, του Ραϊλιανισμού και προσπαθούσαμε να δούμε από πού έχουν πάρει στοιχεία α, θρησκευτικά και για ποιο λόγο έχουν βγει έτσι με αυτόν τον τρόπο... Στο, τι ζητάνε ας πούμε από τον κόσμο Τι νεωτερικό φέρνουν Εντάξει είχε ένα ενδιαφέρον Τίποτα περισσότερο Αυτό ήταν το ρεπορτάζ Αντρέα Βάζα λοιπόν. λοιπόν για να μην χάνουμε και χρόνο ε, Να περάσουμε σε αυτό που σας έλεγα Στο μεγάλο αφιέρωμα στο, Στην θρησκεία Στην λατρία, Μπορεί να προτιμάται τον όρο αίρεση που δεν στέκει βέβαια αλλά σας μιλάει καλύτερα αυτός ο όρος στην καρδιά σας Θα μιλήσουμε για την φρησκεία αουμ Συνρικείο Τι είναι αυτό ha. θα πούνε πολλοί Κάτι Άλλοι μου θυμίζει με Ιαπωνία να να ψηλαφούν τα εγκεφαλικά τους κύτταρα Και να χροπιδάνε μερικά από αυτά Και να λένε κάτι μου θυμίζει Άλλοι κατάλαβαν Αν θυμάστε γύρω στα 1995 στην Ιαπωνία που είχε γίνει μια επίθεση με αέριο σαρίν, σαρίν στο μετρό του Τόκιο αυτή η αίρεση, αυτή η θρησκεία μάλλον είναι, κρύβεται από πίσω η αούμ συνρυκείο αούμ συνρικιο, με τα Ιαπωνικά δεν τα πάω πολύ καλά λοιπόν το αούμ για να το πάμε το θέμα από την πολύ βάση του προέρχεται από την σρα, σανσκριτική γλώσσα και σημαίνει σύμπαν ενώ το συνδρικείο, ε, γραμμέ, το οποίο είναι γραμμένο και σε kanji, τα οποία είναι κινέζικα ιδεογράμματα που χρησιμοποιούνται στην ιαπωνική γλώσσα σημαίνει θρησκεία της αλήθειας ε, γύρω στο 2000 αυτή η θρησκεία έλεξε όνομα σε Aleph από το πρώτο γράμμα το α το φοινικό εβραϊκό ελληνικό α ε, επίσης το 1995 αριθμούσε περίπου τα 9.000 μέλη στην Ιαπωνία και 40.000 παγκοσμίω, σύμφωνα με κάποιες αναφορές Ένα τώρα έχει απομείνει με χίλια 1000 άτομα, χιλιά 1000 άτομα. Ιδρύθηκε λοιπόν το 1984, αγαπητοί φίλοι, από τον Σόκο Ασαχάρα. ίσως κάποιοι να θυμάστε ε, αυτόν τον άνθρωπο με τα έτσι, πολύ μεγάλα μουσια ο οποίο ε, κρυβόταν πίσω από αυτή τη θρησκεία, πίσω από αυτή την καταστροφική λατρεία, αν μπορούσαμε να την περιγράψουμε καλύτερα. Η επίσημη αναγνώση έγινε το 1989 και προσέλκυσε κυρίως ανθρώπου από την ελίτ των ε, ιαπωνικών πανεπιστημίων γι' αυτό είχε αποκτήσει και μια τέτοια φήμη όταν ήταν η θρησκεία τη ελίτ. Το σύστημα πίστης ε, της ΑΟΜ στην οικείο συνδυάζει τις ερμηνείε που κάνει ο Ασαχάρα, ο Σόκα Ασαχάρα ε, στη Γιόγκα συνδυάζει στοιχεία από βουδισμό, ινδουισμό, πολυκλησιανισμό αλλά και τις προσφητείες του μου. Το 1992 ο ηγέτης της καταστρεπτικής αυτής λατρείας, ο Αζαχάρα, εξέδωσε βιβλίο στο οποίο δήλωσε ότι είναι ο Χριστός και ο αμνός του Θεού. Ότι η αποστολή του ήταν αέρη τι αμαρτίες του κόσμου και ισχυριζόταν ότι μπορεί να μεταφέρει στου οπαδούς του πνευματικές δυνάμεις αλλά και να διαγράψει τις αμαρτίες τους και το κακό κάρμα που κουβαλούσαν. Καλό ακούγεται. Επίσης έβλεπε παντού συνωμοσίες ε, τις οποίες... Ε, συνομωσίες, πίσω από τις οποίες συνομωσίες βρίσκονταν ε, ανάλογα το τι έμπνευση είχε, είτε οι Εβραίοι είτε οι Μασόνοι, είτε οι Ολλανδοί είτε οι, οι Ολλανδοί. πρέπει να είναι κάποιο κόλλημα των Ιαπώνων λογικά είτε η Βρετανική Βασιλική οικογένεια οι Ολλανδοί κόλλησε τώρα ναι, είτε ε, ε, αντίπαλες ε, Ιαπωνικές τρισκίες Επίσης προέβλεψε ότι θα έρθει η Αποκάλυψη που περιγράφει και η Βίβλος θα έρθει ο Αρμαγεδόν και θα ξεκινήσει με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο τον οποίο θα προκαλέσουν οι Αμερικάνοι και όλα αυτά θα γίνονταν στο παρελθόν πια, στο 1997 έτσι ήταν η προφητεία που είχε βγάλει και αποκαλούσε την Αμερική ω θηρίο και αυτό από την Αποκάλυψη του Ιωάννη Προχράμε λοιπόν επίσης για να, δούμε, να μπούμε και στι πρακτικές αυτής της καταστρεπτικής λατρείας τη σεκτας. Αυτή ε, γινόταν ε, χρήση LSD ε, σε διάφορα ε, θρησκευτικά δρόμενα, τέλος πάντων αυτό δεν είναι απαραίτητα καταστρεπτικό, ωστόσο άμα ακούσετε παρακάτω θα καταλάβετε, ε, Επίση, συνοδευόταν από ακραίε ασκήσει όπως το ανάποδο κρέμασμα, δεν ξέρω για έμπνευση μπορεί να το κάνανε, ή και τα ηλεκτροσόκ. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και ακόμα δεν έχει ακούσει τίποτα μηνά και πόσα θα παραλείψω για να συντομεύουμε το 1989 ένας δικηγόρος ο οποίος η Άπονα δικηγόρος ο επωνόματι Σακαμώτο ο οποίος ήταν γνωστός για την δράση του εναντίον των καταστρεφτικών έτσι, σεκτών που είχαν αναπηχθεί στην Ιαπωνία προσπάθησε να πολεμήσει την Ιαπωνία στην Κάποια στιγμή ο ίδιος η γυναίκα του και το παιδί εξαφανίστηκαν όλα αυτά το 1989 και το 1995 αποκαλύφθηκε ότι είχαν απαχθεί από τα μέλη της οργάνωσης αυτής και είχαν δολοφονηθεί. Επίσης το 1990 ε, η ΑΟΜ ε, μαζί με τον ηγέτη της, ηγέτη της τον Σόκο Ασαχάρα κατέβηκε στι εκλογέ όπου δυστυχώ δεν πέτυχε. Από τότε και μετά α, άρχισε η οργάνωση αυτή, η θρησκευτική αυτή οργάνωση να παίρνει έτσι πιο αντικοινωνική στάση και να αναπτύσσει αντικοινωνικές ιδεολειψίες. Βγάλαμε και ένα βιβλίο ένα από τα μεγάλα στελέχη τη ΑΟΜΣΥΝΤΡΙΚΙΟ ένα βιβλίο που στην ουσία μέσα σε αυτό διακήρυξε τον πόλεμο ενάντια στην Ιαπωνική Πολιτεία και το Ιαπωνικό Σύνταγμα. Από, το τέλη, από τα τέλη λοιπόν του 1993 άρχισαν να φτιάχνουν νευροπαραλυτικό αέριο σαρίν, άρχισαν να αγοράζουν τον απαραίτητα, τα απαραίτητα έτσι, χημικά συστατικά για να παράξουν αυτό το καταστρεπτικό για τον άνθρωπο αέριο. Έκανα λοιπόν μια πρώτη επίθεση το 1994 στο Ματσουμότο, εκεί οι αρχές δεν κατάλαβαν ότι ήταν η αίρεση αυτή από πίσω κατηγόρησαν έναν ψυχασθενή της περιοχής ότι αυτός ήταν πίσω από το χτύπημα το οποίο χτύπημα είχε 8 νεκρούς και 200 τραυματίες με το αέριο Σαρίν το οποίο παραλύει τα νεύρα δεν μπορεί να αναπνεύσει τέλος πάντων δεν ξέρω τι άλλο προκαλεί αλλά είναι θαναντιφόρο σε, μεγάλη, σε κάποια δόση στον ανθρώπινο οργανισμό έτσι λοιπόν το 1994 αυτή η αίρεση κατάφερε να είναι να έχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα ρεκόρ κίνες να χρησιμοποιήσει πρώτη χημικά όπλα εναντίον πολιτών ω τρομοκρατική οργάνωση. Ακόμα μια καινοτομία. Ναι. Και για να αρχίσουμε να ολοκληρώνουμε, για να καταλάβετε πάμε στα πολύ χοντρά και ακραία περιστατικά, στις 20 Μαρτίου του 1995 έγινε συντονισμένη επίθεση από μέλη τη οργάνωση εναντίον πέντε τρένων στο μετρό του Τόκιο. Ε, στο Μετρό του Τόκιο να φανταστείτε ότι είναι νομίζω το Μετρό που έχει το περισσότερο, την περισσότερη επιβατική, επιβατική κίνηση στον κόσμο, γίνεται χαμός, φανταστείτε πόσοι άνθρωποι ζουν στο Τόκιο, μια τεράστια μεγαλούπολη ε, Στην ουσία έχουμε δει και ψάξτε και βιντεάκια στο YouTube ε, Υπάρχουν ειδικοί εργαζόμενοι πάλι τον, στο Ιαπωνικό Μετρό που σπρώχνουν το, τον κόσμο για να μπει μέσα στο τρένο, για να σφινώσουν. Φανταστείτε ότι είναι σαν τι αρτέλες στην κυριολεξία στο μετρό του. Έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση στο μετρό του Τόκιο που σκότωσε 13 άτομα, σε σοβαρά 54 άτομα και είχε και επίση σοβαρέ συνέπειε σε 980 άτομα. Συντολικά επηρεάστηκαν 5.000 άνθρωποι σύμφωνα με κάποιε αναφορέ, ωστόσο αυτό ο αριθμό δεν είναι απολύτω ακριβή γιατί δεν ερχόντουσαν άνθρωποι να το αναφέρουν ότι είχαν προσβληθεί από το αέριο Σαρίν. Έγινε λοιπόν το ντου, η εισβολή τη αστυνομία στα κεντρικά τη οργάνωση <χαι> και τα ευρήματα ήταν απίστευτα. Πραγματικά μην θέλω να ψάξω να βρω και άλλα ντοκιμάτερα γύρω mm -hmm. από αυτήν την οργάνωση. Βρήκαν εκρηκτικά βρήκαν χημικά όπλα και βιολογικά όπλα. Συγκεκριμένα βρήκαν άνθρακα και ιό έμπολα. Οι άνθρωποι <laughs> είχαν <laughs> πάει <laughs> στο Ζάΐρ το 1994 και είχαν πάρει διάφορα στελέχη του ιού έμπολα. Mm -hmm. Επίση είχαν ρωσικό στρατοτικό ελικόπτερο είχαν προμηθευτή με υλικά τα οποία αρκούσαν να κατασκευάσουν αέριο σαρίν το οποίο θα σκότωνε 4 εκατομμύρια άτομα είχαν εργαστήριο παρασκευής ναρκωτικών είχαν θησαυροφυλάκιο γεμάτο με πολλά εκατομμύρια χρυσαφικά και μια τεράστια αμύθιτη περιουσία είχαν κελιά με κρατούμενους ήταν οργάνωση που έχει σκοτώσει αρκετούς ανθρώπους που ήθελαν να φύγουν από τα πλοκάμια της και του βασάνιζε. Είχαν, είχαν φυλακισμένου οι άνθρωποι αυτοί. Μιλάμε για απίστευτε καταστάσει. Ο Ασαχάρα, ο ηγέτη τη οργάνωση, όσο ήταν φυγά, εντοπίστηκε μέσα στα κεντρικ... σε ένα κτίριο τη οργάνωση. Τον είχαν κτίσει μέσα σε ένα τοίχο για να μην εντοπιστεί. Δήλωσε ότι οι επιθέσει αυτέ έγιναν από του Αμερικάνου. Έτσι ήθελα να ρυμνεύει και προφήτευσε ότι θα γίνει μια μεγάλη καταστροφή στις 15 Απριλίου του 1995, την οποία απειλή οι αρχέ πήραν πολύ στα σοβαρά και έβαλαν παντού σε τιμότητα ανθρώπους για εκτακτή ανάγκη. Τελικά δεν έγινε τίποτα τότε. Και βέβαια στις 5 Μαΐου 1995 έγιναν και άλλες πολλές αποτυχημένε απόπειρε με άλλη χημική ουσία. Δυστυχώς, όχι δυστυχώ, ευτυχώ αυτές οι απόπειρε. Δεν είχαν επιτυχέ αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν, ε, βρήκαν ένα μηχανισμό στο, στο σταθμό που έχει τον περισσότερο κίνηση στον κόσμο, στην Ιαπωνία είναι αυτό, με μια σακούλα που είχαν βάλει να καίγεται στο σύστημα εξαρισμού, όπου βρισκόταν μέσα μια χημική ουσία που μπορεί να σκοτώσει περίπου 20.000 άτομα. Μάλιστα, φοβερή, και βρέθηκαν και άλλοι μηχανισμοί που δεν ενεργοποιήθηκαν στο μετρό τη Ιαπωνία. Απίστευτες καταστάσει η Ιαπωνία το 1995 και κλείνοντα αυτή την είδηση να πω ότι οι Ιάπωνες δεν απαγόρευσαν την ύπαρξη αυτής τη οργανώσης ακόμα και μετά από αυτές τις επιθέσεις και τα δικαστήρια που έγιναν σύμφωνα με το Σύνταγμα και την αρχή της, της ελεύθερη θρησκευτικότητα. δεν επιτρέπεται το Συνταγματικό νομίζω δικαστήριο της Ιαπωνίας δεν επιτρέψε αυτή η οργανώση να καταργηθεί από τις αρχές Ωραία λοιπόν μια και αυτό το καλοκαίρι θα δούμε γιούρο οι περισσότεροι τουλάχιστον από μας να επανέλθουμε στι γελίε θρησκευτικέ δοξασίες τις οποίε έχω ειδικευτεί απόψε, σε αντίθεση με τον Αντρέα, που μα είπε σοβαρότερα πράγματα. Αναφερθώ εντάχει, όχι παραπάνω από ένα-δύο λεπτά, στην Εκκλησία του Μαραντόνα. Είναι μια εκκλησία η οποία ιδρύθηκε από του φανατικού οπαδού αυτού του μεγάλου, χωρί αμυβολία, Αργεντίνου ποδοσφαιριστή. Στι 30 Οκτωβρίου του 1998 καθιερώθηκε και γιορτάζουν κάθε χρόνο τα γενέθλια αυτού του μεγάλου παίκτη, ενώ το πρώτο meeting μεγάλο μεταξύ των πιστών της Εκκλησίας του Μαραντόνα έγινε το 2001. Συνολικά υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότερα από 80.000 μέλη σε 60 περίπου α, χώρες. Και μάλιστα ένα πάρα πολύ σημαντικό έτσι στοιχείο Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν Να βαφτίζουν τα παιδιά τους Diego Είναι εντάξει Ένα <laughs> θρησκευτικό μπράβο, στοιχείο μπράβο. θα λέγαμε ναι. μπράβο, μπράβο, μπράβο, Αυτά και πω. για την θρησκεία του Μαραντόνα. Αντρέα δεν ξέρω τι θες να κάνουμε τώρα Εγώ λέω λοιπόν να προχωρήσουμε Σε μια τελευταία Ωραία. Έτσι αναφορά Σε μια πολύ ιδιαίτερη Θρησκευτική κατάσταση Δεν ξέρω δηλαδή τα όρια τη ανθρωπότητα Δεν ξέρω ποιο, ποια είναι την ε, χρόνιας χρώμα χρόνια, αυτήν την περίπτωση και θα σας πω κάποια έτσι περιληπτικά πράγματα θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για τη λατρεία του φορτίου ή αλλιώς Cargo Cult είναι λοιπόν μια θρησκευτική πρακτική η οποία εμφανίζεται σε φιλετικές κοινωνίες οι οποίες είναι σε μια προβιομηχανική έτσι, κατάσταση στην ουσία, μιλάμε για φυλέ τι οποίε θα χαρακτήριζε κάποιο ότι ζουν με παλιό, πρωτόγονό τρόπο. Τι φυλέ μπορούμε να βρούμε βέβαια και στη Νέα Γουινέα, στη Μικρονησία, στη Μελανησία, ε, ε, γενικότερα σε όλο τον νοτιοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Μπορούμε να εντοπίσουμε λοιπόν ε, την αρχή αυτού του φαινομένου τον 19ο αιώνα, όπου άρχισαν τότε οι πρώτε ξένε αποστολέ. Ε, από τους Βρετανούς, αν δεν κάνω λάθος, να καταφθάνουν στις περιοχές εκεί. Για να δώσουμε και έναν ορισμό, η λατρεία αυτή κεντρώνει στην απόκτηση του υλικού πλούτου, του φορτίου που κουβαλούν και φέρνουν μαζί οι εκπρόσωποι του προηγμένου πολιτισμού και θέλουν λοιπόν να συγκεντρώσουν αυτό τον υλικό πλούτο μέσω διάφορων μαγικών τελετών και πρακτικών οι πιστοί αυτών των θρησκευτικών πρακτικών θεωρούν ότι τα αγαθά τα οποία έχουν π.χ. οι Αμερικάνοι, οι Άπωνες, οι Βρετανοί που καταφθάνουν στα μέρη τους προορίζονταν για αυτούς και τα έστειλαν είτε οι θεοί τους είτε οι προγωνή τους και προσπαθούν να μιμηθούν στην ουσία τις διάφορες ενέργειες που κάνουν οι στρατιώτες των Αμερικανών και των Ιαπώνων αν δούμε δηλαδή ότι έξαν σε αυτού φαινομένου ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όπου τότε στον Ειρηνικό ωκεανό και Αμερικάνοι και Ιαπώνες ε, γέμιζαν με εξοπλισμούς τα διάφορα και εκεί γιατί ήταν ε. σε πόλεμο τότε και ε, ε, είδαν ότι, μη κάτι και εκεί ότι ε, κουβαλούσαν μαζί τους τόσο πολύ εξοπλισμό που λέει μήπω ήταν για μας αυτός ο εξοπλισμός και αυτά τα τρόφιμα Λοιπόν, όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και οι πολεμικές βάσεις έκλεισαν εκεί στα νησάκια του Ειρηνικού, ε, η ροή αγαθών, όπως είναι γνωστό, και προφανές σταμάτησε. Έτσι, σε μια προσπάθεια να, προσεκ... να προσελκύσουν ξανά τα αγαθά, οι ακόλουθοι του Cargo κάλτ έφτιαξαν ομοιώματα αεροδιαδρόμων, έφτιαξαν ομοιώματα αεροσκαφών, Έφτιαξαν ομοιώματα ασύρματων, οι οποίοι ασύρματοι ήταν από καρίδε, και προσπαθούσαν να μιμηθούν γενικά τη συμπεριφορά που είχαν οι στρατιώτε είτε των Αμερικανών είτε των Ιαπώνων στα νησιά αυτά, ώστε να σου λέει, Αυτοί πώ είχαν τόσε προμήθειε, τόσα φαγητά, τόσε. φτιάξαν τόσα πράγματα. Πού τα βρήκαν αυτά δήπως, τα υλικά. Έφυγε ο εξοπλισμό του δηλαδή. Να κάπως κάνουμε ό,τι έκαναν και αυτοί, και έτσι οι θεοί μα θα μα στείλουν και σε εμά. Μπερδεύτηκαν οι θεοί μα, έτσι θεωρούσαν. Να οι προγόνοι ε, το γελάμε λίγο αλλά ε, όχι ότι, είναι αστείο, είναι αλλά όχι υπάρχει βαθύς ε, φιλοσοφικός προβληματισμός ναι, από ναι. πίσω δηλαδή αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι μιλάμε για για ανθρώπους οι οποίοι σε επίπεδο ε, τεχνολογικού πολιτισμού τουλάχιστον βρίσκονται σε ένα πρωτόγονο επίπεδο ε, πως σκέφτονται και θα μπορούσε κάποιο. Και δεν θα μπορούσαμε βέβαια να το απαγορεύσουμε εμεί, να πάει πίσω στον χρόνο και να δει κάποια άλλα πράγματα και κάποιε άλλε συμπεριφορέ του ανθρώπινου πολιτισμού και να διαρωτηθεί ίσω το ίδιο. Αν προσπαθήσουμε, μιλάμε να ερμηνεύσουμε τον τρόπο σκέψη των ε, κατοίκων αυτών το, που, από τι πρωτόγονε της ε, του Νοτιού Ειρηνικού, μπορούμε να πούμε ότι ε, οι άνθρωποι εκεί ε, δεν είχαν τι γνώσει για να ερμηνεύσουν πώ π.χ. οι Αμερικάνοι που έφτασαν εκεί, ε, ε, οι Άπονε είχαν φτιάξει αυτά τα πραγματικά υφερνά αυτές προμήθειες που τα βρήκαν ναι. και πως τα κατασκεύασαν και θεώρησαν ότι αυτά τα αγαθά που είχαν μαζί τους ήταν δημιουργήματα των θεών τους και απλά οι θεοί τους είχαν μπερδευτεί και μάλλον οι Ιάπωνες και οι Αμερικάνοι με τις τελετές που έκαναν με τους αεροδιαδρόμους ε, με του ασυρμάτους που είχαν είχαν πάρει όπλα, είχαν πάρει δοκάρια και τα έκαναν όπλα, ξέρω εγώ, για να προσπαθήσουν να ό,τι έκαναν τι μαγικέ θελετέ που θεωρούσαν ότι έκαναν οι Αμερικάνοι και οι Άπονε, και έπεισαν τελικά του Θεού να στείλουν τι προμήθειε αυτού και όχι στου πραγματικού και αυθεντικού κατοίκου του νησιού. Είναι ε, φανταστικό σκέψο ότι είχαν ε, φτιάξει ακόμα και ομοίωματα σταυρών που υπήρχαν στου για να μήπω έτσι προμήθειε. Ε, ζωγράφιζαν επίσης το δέρμα τους διάφορα στρατιωτικά έτσι εμβλήματα όπως ήταν οι στρατιώτες για να μοιάζουν με τους ξένους στρατιώτες που είχαν φτάσει εκεί και τελικά να πείσουν τους θεούς τους, τους πρόγονους που έφεραν όλα αυτά τα αγαθά ότι είναι και αυτοί εδώ και στείλτε μας λοιπόν προμήθειε τι έχουμε ανάγκη Μάλιστα. δείχνει λοιπόν ότι πως και ο φελημισμός ίσως υπάρχει στην ένδειξη εν... θρησκευτικότητα στον άνθρωπο σε πολλές διαφορετικές θρησκείε και θρησκευτικά ρεύματα έχουμε συναντήσει αυτό το περιστατικό ότι κάνουμε μια τελετή για να φέρουμε μια καλή σοδιά, να μας λυπηθούν οι θεοί, να μας φέρουν καλή τύχη, να πάει καλά η παραγωγή, να έχουμε να φάμε, να πάει καλά ένας πόλεμος που μπορεί να κάνουμε. Ε, το συμφέρον και η θρησκευτικότητα νομίζω πάνε αγκαλιά από την αρχή της δημιουργία, της οποιασδήποτε θρησκείας. Λοιπόν νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε στο, στο τέλος της περίγησης μας σε παράξενε ε, θρησκείες και λατρίες της εποχής μας όπως θα είδατε είχαμε ένα μεγάλο έβρος ε, θεματολογίας και κατηγοριών τέτοιου της δοξασιών να κινηθούμε από τις πρωτόγονε ε, φίλες του Νοτιού Ειρηνικού μέχρι τους Αραηλιανούς του Δυτικού Πολιτισμού και από τη μια θρησκή η οποία πρόκυψε από μια κινηματογραφική ταινία το Jedi Order μέχρι και σε μια Uh, έτσι, uh, σέκτα που αφορούσε την, uh, το ζήτημα τη Ιαπωνία του Αούμ σερικίου, ακόμα και τον Διέγο Μαραντόνα, τον μεγάλο αυτό ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, θα κλείσουμε είναι... και άλλε πράγματα. Και άλλα έχει πράγματα η ώρα, και για να σε εντολογία, στις... ήθελα να πω εδώ αρκετά πράγματα, όπου και εκεί υπάρχουν διάφορα πιθανά πράγματα. Τέλο πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να συζητήσουμε παραπάνω πράγματα για τι διάφορε παράξενε και ξεχωριστές λατρίες Σωστά. Και, κατα... και καταστρεπτικές μπορούμε να κάνουμε αφιέρωμα σε λατρίες και σε σεχθες αποκάλυψης όπου έφεραν, καταστροφή. Και έφεραν καταστροφή ή και περίμεναν την καταστροφή υπάρχει ολόκληρο θρησκευτικό κίνημα ο χιλιασμός ας πούμε ο οποίο στηρίζεται πάνω σε αυτό το σενάριο λοιπόν εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα Αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί εδώ με την εκπρόσωπο της Ένωσης την κυρία Τατιάνα Ραπακούλια, θα είναι εδώ μαζί μας για να κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με, το, με την Ένωση Αθέων με το, του, με το κίνημα του αθεισμού ποια είναι η κατάσταση σήμερα αν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία να μην ποιος πω, είναι ο ρόλος ο αθεισμός, ποιος είμαι. είναι ο ρόλος επίσης στο αθαίσμο νομίζω ότι είναι φιλοσοφική θέση περισσότερο ναι. θα τη ρωτήσουμε αν υπάρχουν κάποια δόγματα και τα και τα λοιπά. θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Α, και αυτή η συνέντευξη σύντομο διάλειμμα θα είμαστε και πάλι σε ναι. λιγάκι Πατήστε, η αγρία Ραδιοφωνική αστρική πύλη και πάλι μαζί σα. Έχουμε γυρίσει από το μουσικό διάλειμμα. Να δώσουμε τρόπου επικοινωνία λοιπόν. να Επακολουθεί όπω είπαμε και πριν η συνέντευξη με την κυρία Τατιάνα Αραπακούλια, είναι η εκπρόσωπο τη Ένωση Αθέων στην Ελλάδα. Ραδιοφωνική αστρική πύλη, αλλιώ. Σταρκέι.fm είναι ο λογαριασμό μα στο Facebook. Μπορείτε να μα κάνετε φίλου, να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα μα, αλλά και να παρεμβαίνετε κάτι τη διάρκεια τη εκπομπή. Αρκετά τα μηνύματα χαιρετισμών κυρίω σήμερα. Έχει καθιλωθεί φαίνεται το κοινό, Ανδρέα. Υπάρχει όμω και το email. Το email μα, stargatefm.gmail.com Ωραία. Ενώ υπάρχει βέβαια και το stargatefm.gr, η σελίδα μα. Με το archive εκπομπών. Ακριβώς. Και στο iTunes μπορείτε να γράψετε stargatefm, να βρείτε το podcast τη εκπομπή. Αναβάζουμε και εκεί τι εκπομπέ. Ωραία. Λοιπόν, Αθεϊσμό, Ένωση Αθέων. Ποιο είναι ο ρόλο του αθεϊσμού στον 21ο αιώνα, θα τα ζητήσουμε όλα αυτά αμέσω τώρα με την κυρία Ραπακούλια, η οποία λογικά πρέπει να είναι στην uh, Αλιακριτική. Καλησπέρα, κυρία Ραπακούλια, είστε μαζί μα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Μινάκι, καλησπέρα, Αντρέα. Εδώ είμαι, σας ακούω. Εδώ είμαι. Σα ακούμε κι εμεί. Έχω και δύο κομπέ. Ναι. Μήπω θα να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο, Βέλα, θα τα φτιάξουμε, φτιάξουμε όλα. Μην ανησυχεί. Λοιπόν να προχωρήσουμε και στην πρώτη μας ερώτηση Ναι, θα ήθελα να κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση ε, Λοιπόν, από τον Μεσαίωνα κιόλα. Και στα κείμενα που αφορούν και τη, και τη Δύση και εδώ στην, α, στην Ελλάδα Τα εκκλησιαστικά παρατηρούμε ότι Ο όρος και ο χαρακτηρισμός άθεος ήταν μια πολύ πολύ βαριά κατηγορία Οπότε, ε, σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση λέγοντας μας Τι σημαίνει να είσαι άθεος σήμερα, τι, τι, τι εκπροσωπεί τελικά αυτός ο αθέισμος Και ποια είναι η σχέση του επίσης με σατανικές δυνάμεις Πρέπει να σα την κάνω αυτή την ερώτηση ε, Η λέξη, η φράση σατανικές δυνάμεις δεν έχει καν νόημα για μένα ε, Μ' ακούτε? Ναι, σαν έπρεπε να την κάνω αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνετε Δεν θα ναι, μιλάμε όταν... και για λόγους να πρόβλημα είναι σαν να μου λες χωρίς τα μέλη είναι κάτι δηλαδή πραγματικά στερεό νοήματος. Ε, ο αθεϊσμό σήμερα είναι αρκετά διαφορετικός από αυτό που ήταν ε, πριν από χρόνια, δηλαδή το σύγχρονο σεισμικό κίνημα. Ε, ακούγομαι ακούγουμε καλά; Ναι, μη βεφορο. Λίγο Λοιπόν, ακούστε επειδή υπάρχει ένα τεχνικό θέμα. Ε, ε, δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα, απλά δεν θα μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα. Όταν θα μιλάτε εσεί, θα μιλάτε εσεί και θα αναπτύσσετε ό,τι θέλετε ελεύθερα και όταν είναι να κάνουμε την ερώτησή μα, θα μα ακούσετε. Θα μόνο εμεί, οπότε αναπτύξετε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, η λέξη άθρο όντω έχει αρνητική χρειά. Καταρχήν, τη λέξη άθρο την πρώτη συναντάμε ήδη από την αρχαιότητα στον πλάτο να σούμε στην απολογία του Σοκράτου, του νόμου. Ε, εκεί είχε περισσότερο την έννοια του ασεβού αυτού που ασεβεί προ του Θεού. Ήρθα ε, να τη συναντάμε στον Απόστολο Παύλο, όπου σ' άφω έχει αρνητική χρειά, οι άθροι δεν έχουν καμία ελπίδα για σωτηρία. Τη συναντάμε σε διάφορου λεγόμενους πατέρε τη Εκκλησίας και το Μεσαίωνα φυσικά έχει πολύ αρνητική χρειά, ε, με αποκορύφωμα την περίοδο τη ιερά εξετάσεω, όπου το είσαι επιφέρει και το θάνατο. Ε, Στη σημερινή εποχή, ξεκινώντας από το 17ο αιώνα, από την Καλλική Επανάσταση, από τον Διαφωτισμό, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, αλλά ο αθεισμός απο το διαφωτισμο τα πραγματα περισσότερο αθεισμος ηταν περισσοτερο θεμα της ελίτ, των διανοούμενων, των φιλοσόφων. Ε, ενώ σήμερα παρατηρούμε μια κατάσταση όπου πάρα πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όπως εγώ που είμαι μια νοικοκυρά επαγγελματίας, ε, δεν είμαι, θέλω να πω, κάποια διανοούμενη, διάσημη επιστήμονα ή κάτι τέτοιο. Είναι αθήοι και ζουν σαν αθήοι ε, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη ζωή τους. Οπότε ο αιθεισμός που είναι απλώ η απουσία της πίστης στο Θεό και όχι κάτι περισσότερο σήμερα γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση, ε, περισσότερο βέβαια στο δυτικό κόσμο ε, με αποκορύφωμα τις σκανδιναβικές χώρες όπου έχουμε ποσοστά της τάξης του 40-45% αλλά ακόμη και στην Ελλάδα κάποιες έρευνες μας δίνουν ποσοστά της τάξης του 15%. Μάλιστα, ε, πάνω σε αυτό που είπατε θα ήθελα να, να συνεχίσω το συλλογισμό μου ε, μας είπατε ότι ο αθεισμός γνωρίζει ε, μεγάλη άνθηση σήμερα στη, στο δυτικό κόσμο Αν το εξετάσουμε το θέμα κοινωνιολογικά για ποιο, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο Ποια είναι δηλαδή τα, τα στοιχεία τα οποία έχουν στρέψει το δυτικό κύριο άνθρωπο προς τα εκεί Θεωρώ, θα πω τώρα τι πιστεύω έτσι, δεν, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για αυτό που θα πω αλλά νομίζω ότι η, μια γενικότερη τάση απελευθέρωσης, ελευθερίας έκφρασης που υπάρχει είναι αυτό που επιτρέπει στους ανθρώπους να ζήσουν σύμφωνα με τις επιθύσεις τους γιατί μέχρι πολύ πρόσφατα ε, οι κοινωνίε ήταν πολύ πιο συντηρητικέ και οι νόμοι συνήθως θεσμοθετούσαν τις κοινωνικέ αυτές επιθύσεις ε, Ήταν αδιανόητο να είσαι άθεος ή και αν ήσουν εν δεν το έκανε και θέμα. Ζούσε με τον ίδιο τρόπο που ζούσαν οι θρήσκοι, μπορεί να το συζητούσε με κανέναν φίλο σου, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Αυτό το πράγμα άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά σταδιακά, ε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αθλητία, αλλά ένα σωρό άλλα ανθρώπινα δικαιώματα κατακτήθηκαν. Και γι' αυτό το λόγο σύγχρονος ο σύγχρονο αθλητισμό συνδέεται άμεσα με τον ανθρωπισμό, με την διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με τι ε, ε, συμβάσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν και ισχύουν σήμερα και παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να αισθάνεται πιο ελεύθερο να εκφραστεί και να ζήσει σύμφωνα με τι επιθύσει του. Στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι για να αποκτήσει το παιδί όνομα μα πούμε πρέπει οπωσδήποτε να το βαπτίσεις. Μα έχει γίνει συνείδηση ότι υπάρχει πράξη νομοτοδοσία που μπορεί να γίνει πολιτικά χωρί να χρειάζεται βάπτιση. Σιγά σιγά οι θεσμοί αλλάζουν και σιγά σιγά ο κόσμο προσαρμόζεται σε αυτό και αρχίζει να αγκαλιάζει του νέου α πούμε. Ωραία. Κύριε Αραμπακπλή, θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν, ε, όπω αναφε... αναφέραμε και πριν, το κίνημα του αθεϊσμού, ειδικά στον δυτικό κόσμο, γνωρίζει άρθιση τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μα κάνετε έτσι μια αναφορά από χαρακτηριστικά έτσι, ε, κινήματα αθεϊσμού, αν μπορώ να πω την έννοια κινήματα, που μπορούν να βρεθούν στην Αγγλία, στη Γαλλία, που είναι γνωστέ χώρε που υπάρχουν αρκετοί άθεοι εκεί. Μπορείτε να μα παρουσιάσετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τη ισχύει στι χώρε του δυτικού κόσμου ή και οπουδήποτε αλλού που έχουν α, που σχετικά πράγματα ενοικαίνει με τον αθεισμό σήμερα. Ναι. Ε, στην Αγγλία υπάρχει πολύ αντωνο κίνημα ε, και αυτό οφείλεται κυρίως στον βιολόγο γεννηστή Richard Dawkins, που, έναν επιστήμανο ο οποίος ε, έγινε και υποστηρικτή τη ΑΘΕΙΑ, ένθερμο έχει γράψει και βιβλία τα οποία αξίζει να αναφερθούν, έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Ε, και αυτό οπωσδήποτε έδωσε εντονότερη πνοή στο αθαιηστικό κίνημα εκεί. Επίση όμω και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε έντονο αθαιηστικό κίνημα που μοιάζει να προσπαθεί να αντισταθμίσει το έντονο συντηρητικό χριστιανικό κύμα που αναπτύσσεται τι τελευταίε δεκαετίες κυρίω από πλευρά των Ευαγγελιστών που προσφυλ και κατασκευάζουν 200 νέε εκκλησίε. Ε, αλλά υπάρχει και ένα έντονο ρεύμα ε, αθεϊστών, οι οποίοι συχνά δεν αυτοχαρακτηρίζονται αθεϊστέ, αλλά σκεπτικιστέ ή ελεύθεροι στοχαστές Α πούμε στην Κύπρο υπάρχει ο Όμιλο Ελεύθερων Στοχαστών Κύπρου, το Cyprus Free Thinkers. Ε, στην Αγγλία υπάρχει το Richard Dawkins Foundation. Και σε, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν αρκετέ τέτοιε οργανώσει που συχνά έχουν το όνομα. Ένωση μονιστών ή σκεπτικιστών και χαρακτηριστικά για κάποιο λόγο στην Ιταλία και στην Ελλάδα λέγονται άθεοι καθαρά και όχι σκεπτικιστές ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ίσω επειδή έχουμε εδώ πολύ ανταναθησκευτική παρουσία όπως και στην Ιταλία με τον Πάπα και είναι οι Ιταλοί αθειστές και η Ένωση Άθιων εδώ. Ε, από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε... Θέμα συνένωση κράτου εκκλησία ή διαχωρισμού στι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, θα περάσουμε σε αυτέ τι ερωτήσει, κύριε Ραπακούλια, αλλά απλά πριν, πριν μπούμε σε αυτά τα θέματα, να σα κάνουμε κάποιε ερωτήσει σχετικά με τη φιλοσοφία του αθεϊσμού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας, μας ακούν άνθρωποι οποίοι πιθανότατα να μην έχουν έρθει καθόλου σε επαφή. Ωραία, αθεϊσμό, α πούμε, είναι στο μυαλό κάποιου με μία, με μία φράση αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν καθόλου στην ύπαρξη του Θεού. Θα ήθελα να, να μας κάνετε έναν διαχωρισμό αν υφίσταται ανάμεσα στο, στο τι ακριβώς είναι αθεϊσμός, τι ακριβώς είναι αγνωστικισμό, αν υπάρχουν δηλαδή διαφορές και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι ουσιαστικά ο αθεϊσμός μαζί με την έννοια του μηδενισμού είναι επίση ταυτόσιμη Μπορείτε λίγο να μας κάνετε να μας αποσαφήνετε αυτές τις, τις έννοιες Βεβαίως, εν πολλής αλληλεπικαλύπτονται ο αθείσμος, η αθεΐα είναι η απουσία πίστης στο Θεό και κατά πέκτας είναι η απουσία πίστης στο λεγόμενο υπέρ μετά παρά οτιδήποτε φετα, μεταφυσικό ε, Αυτό και τίποτε παραπάνω Από εκεί και πέρα μια τέτοια θέση οπωσδήποτε απορρέει από τον ηλισμό οπωσδήποτε συνδέεται με τον μηδενισμό ε, οπωσδήποτε επίση απορρέει από τον σκεπτικισμό αλλά από το σκεπτικισμό, τον μηδενισμό, τον ελισμό, από και άλλες θέσεις Όχι μόνο ο αθειοισμός, ας πούμε λοιπόν ο αθειασμός είναι ένα κομμάτι αυτών των πραγμάτων Σχετικά με τον αγνωστικισμό τώρα Η, η λέξη Αγνωστικισμό δημιουργήθηκε από τον Τόμας Χάξλη Τον 19ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, τα τέλη του ε, Και έτσι όπως τον, τον όρισε ο Χάξλης σήμαινε ε, Τον άνθρωπο που έχει την πεποίθηση ότι Κάποια γνώση δεν μπορεί να κατακτηθεί. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αδύνατο να γνωστούν και ότι ενδεχομένω ένα από αυτά να είναι και η ύπαρξη Θεού. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα συμβιβασμό ανάμεσα στον αθεϊσμό και τη θρησκεία, ε, θα μπορούσε να πει κανεί. Ε, οι σύγχρονοι αγνωστικιστέ, όμω όσοι αυτοχαρακτηρίζονται αγνωστικιστέ, κατά 95% εννοούν ότι απλώ δεν γνωρίζουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεό. Αυτό όμω ακριβώ. Μπορεί να το πει οποιοδήποτε άνθρωπο και μπορούν να το πούν και όλοι οι άθεοι. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπο να αποδείξει την ανυπαρξία ενό όντω. Όταν ισχυρίζεσαι την ύπαρξή του, τότε είναι που πρέπει να προσπαθήσει να αποδείξει την ύπαρξη. Εφόσον η ύπαρξη δεν αποδεικνύεται, δεν έχουμε κάτι παραπάνω να συζητήσουμε. Ε, γι' αυτό οι άθεοι και οι αγνωστικιστέ εμπολίσουν το ίδιο πράγμα. Απλά κάποιοι επιλέγουν τον ένα χαρακτηρισμό και κάποιοι τον άλλον. Υπάρχει όμω και ένα μικρό πίδ και που είναι απόλυτα προπιεσμένοι για την ανυπαρξία παντός είδους θεότητας. Σε, συ, σε διεπτική τους πλειοψηφία όμως, ε, οι άνθρωποι που λένε ότι είναι άθεια και οι άνθρωποι που λένε ότι είναι αγροστικιστές, είναι το ίδιο πράγμα. Πολύ ωραία. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω, ίσως να σας προβοκάρει λίγο αυτή η ερώτηση. Ε, μια από τι κατηγορίες που εξαπολύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, έτσι, θρησκευτικό, θρησκευτικό συνέστημα, θρησκευτική πίστη, και ακούν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν απαραίτητο ότι υπάρχει Θεός είναι ουδέτεροι στο θέμα αυτό, δεν ασχολούνται ενδεχομένω. και λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι άθεοι εν τέλει είναι ανήθικοι εφόσον η ηθική τους δεν απορρέει από κάποιο ιερό κείμενο δεν έχουν κάποιο Θεό να φοβούνται δηλαδή αν δεν, θεό, αν δεν πιστεύεις σε Θεό δεν έχει ηθική ε, α, τι απατάτε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί φαντάζομαι την, ε, θα την έχετε συναντήσει πολλές φορές στη ζωή σας. Ε, χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι κάτι που συναντά κανείς συχνά. Ε, η ηθική δεν είναι απόρρια κάποιου θέσφατου ή κάποιου μεταφυσικού δόγματος. Η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων συμπεριφορά που απορρέουν από την κοινωνικότητα. Από την ανάγκη του ανθρώπου να συνεπάρχει αρμονικά με του συνανθρώπου του, από την επιθυμία να βλέπει τον συνανθρωπό του να είναι καλά, για να αισθάνεται και ίδιο καλά, από την ενσυναίσθηση, από το νιάξιμο που υπάρχει μέσα στη φύση του ανθρώπου. Η ηθική λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη θρησκευτικότητα, με την έννοια τη μεταφυσική. Η ηθική έχει να κάνει με την κοινωνία και έχει να κάνει με το πώ αισθάνεται ο κάθε άνθρωπο απέναντι στην κοινωνία. Ε, Βεβαίω και έχουν ηθική οι άνθρωποι. Εγώ τουλάχιστον παρατηρώ μέσα στην Ένωση Αθέων ότι ε, οι περισσότεροι είναι μάλιστα και πολύ ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα. Οι περισσότεροι από εμά είναι μοδότε, είναι δοτητέ σώματος, ασχολούμαστε με διάφορε δράσει αλληλεγγύη, κοινωνική θα έλεγε κανεί και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει και μια εκστρατεία που την λέμε Κάνει καλό χωρί Θεό και στα πλαίσια αυτή συγκεντρώνουμε ήδη πρώτε ανάγκε για άστεγου, κάνουμε θελοντικέ ε Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο ειδικά με, την, με τα διάφορα φιλανθρωπικά και θελοντικά κινήματα που αναπτύξει η Ένωση Αθέων μου άρεσε πάρα πολύ. Κάνε καλό χωρίς Θεό. Πολύ έξυπνο. Ε, λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Ένας άθεος, μας έχετε πει ότι βέβαια ίσως το έχετε απαντήσει σε ένα βάθμο το ερώτημα αυτό. Ίσως αποκλεί το ενδεχόμενο να υπάρχει Θεός ή να το αφήνει ανοιχτό το θέμα, να μην δίνει απάντηση. Πνευματικές ανησυχίε έχει, δηλαδή, αποκλεί οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταφυσικής έτσι, δοξασίας από το, σύμπαν, από το νοητικό σύμπαν ενός άθεου. Ε, όπως είπα και πριν και το είπατε σωστά την ενημέρεια, έχω απαντήσει. Ε, η λέξη μεταφυσικό ή παραφυσικό δεν, δεν έχει έννοια. Yeah, για έναν άνθρωπο που χαρακτηρίζεται άθεος. Τα πάντα είναι φυσικά, εξ ορισμού. Ανήκουν στη φύση, είναι, βρίσκονται εντός της φύσης και μπορούν να διερευνηθούν με φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να μιλάμε για μεταφυσικό ή παραφυσικό ή υπερφυσικό, ευαριστηριστώσει κάτι που είναι πάνω ή πέρα από το φυσικό. Ε, υπάρχουν βεβαίως όψεις της φύσης, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και αυτή η συνήθως είναι που ειναι πανω η περα απο το φυσικο υπαρχουν βεβαιως οψεις της φυσης τις οποίε δεν γνωριζουμε και αυτη η συνηθως ειναι που τινουμε να χαρακτηρίζουμε οι φυσικές ή μεταφυσικέ, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο έδωσε και το τίτλο μεταφυσικά ο Αριστοτέλης στο σχετικό βιβλίο του, αυτά που είναι μετά τα φυσικά, όχι ότι είναι κάτι που ξεφεύγει από τα ωραία του φυσικού. Ε, τα πράγματα όμω που ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γνωστούν, ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωστούν με κάποιον διαφορετικό τρόπο από αυτό με τον οποίο έχουμε γνωρίσει τα υπόλοιπα. Την εποχή που οι άνθρωποι είχαν ελάχιστε γνώσει για τη φύση και τον κόσμο, ε, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο. Μπροστά στην άγνοια και την ανασφάλεια του, να δημιουργήσουν κάποιε δοξασίε. Με την πρόοδο τη επιστήμη, όσο πάει η άγνοια, ελαττώνεται και η γνώση απλώνεται, μεγαλώνει. Και το έδαφο για να αναπτυχθούν τέτοιε δοξασίε μικραίνει. Αυτό λοιπόν ο λεγόμενο θεό των κενών, όσο πάει συρρυκνώνεται. Και μπορεί κανεί να πει ότι δεν, δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Και για να απαντήσω ευθέω στην ερώτησή σα, όχι, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για υπερφυσικό. Οι πνευματικέ ανησυχίε είναι κάτι το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι εννοείται ακριβώ πνευματικέ. Γιατί αν μιλάμε ας πούμε, για βεβαίω απέναντι στη φύση, για θαυμασμό και αγάπη απέναντι στο ανθρώπινο μεγαλείο κάποιε φορέ. Το τέτοιου είδου ανησυχίε και συναισθήματα φυσικά και υπάρχουν. Αλλά αυτά εκφράζονται μέσα στο πλαίσιο του ανθρωπισμού και του ματερασμού. Δεν χρειάζεται να εκφραστούν μέσα σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο. Πολύ ωραία. Με καλύψα το ή Πνευματικέ, ίσω ε, ίσως ε, πνευματιστικές ήθελα να διατυπώσω, πνευματικές ανησυχίε έχει ε, ε, ε, οποιοδήποτε δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το θέμα της θρησκευτική πίστης πλέκεται σε αυτό το θέμα. Να προχωρήσουμε όμως λοιπόν, και στην επόμενη ερώτηση από τον φίλο και στην αδελφομίνα. Ναι, εμένα μου γεννήθηκε μια ερώτηση, κυρία Ρεμπακούλια, βάσει αυτού που είπατε για το ότι θεωρείτε πως όλα τα φαινόμενα είναι εντός εντός του, του φυσικού πεδίου ε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής ο αθαιισμός αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες θρησκείες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το ρωτώ αυτό για παράδειγμα διότι ως γνωστόν οι, οι μονοθεϊστικές θρησκείες τοποθετούν το θείο εκτός αυτού του κόσμου σε αντίθεση με τις πολυθεϊστικές προχριστιανικές οι οποίες τοποθετούν την έννοια του Θείου και της ιερότητας της φύσης τέλος πάντων υπάρχουν, υπάρχει και αυτή η γραμμή α, μέσα στη φύση οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ένας άδεος πώς προσεγγίζει όλα αυτά τα φιλοσοφικό θρησκευτικά ρεύματα Ένας άδεος προσεγγίζει όλες τις πεπιθύσεις με τον ίδιο τρόπο είτε μιλάμε για θρησκευτικές πεπιθύσεις είτε για οποιασδήποτε άλλες επιστημονικές οτιδήποτε και τι προσεγγίζει με αμφισβήτηση με μια ερώτηση. Ισχύει αυτό και αν ναι, πως το ξέρουμε. Με έρευνα, παρατήρηση, τεκμηρίωση. Είτε μιλάμε για μοναθιστικέ θρησκείε, είτε μιλάμε για ανημισμό, είτε μιλάμε για παγανισμό, είτε μιλάμε για αρχαία ελληνική θρησκεία. Θα τα προσεγγίσει με τον ίδιο τρόπο και θα βρει τι αντίστοιχε απαντήσει. Ε, υπάρχει ένα, ένα ρητό, μια φράση τη Αμερικανική συγγραφή, του Ρομπέρικου που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει ότι η θρησκευτική γλώσσα είναι μια μεταφορά και το πρόβλημα αρχίζει όταν εκλαμβάνουμε τη μεταφορά ως κυριολεξία ε, οι θρησκείες όπως η αρχαία ελληνική ή ο ανημισμός προσωποποιούν ε, τη φύση ε, κάποιες καταστάσεις, κάποιες συναισθήματα ε, αλλά από το να προσωποποιήσεις μεταφορικά μια κατάσταση συμβολικά ε, μέχρι του να αρχίσει να πιστεύεις ότι ο Δίανς υπάρχει και κάθε πάνω στον Όλυμπο Κερίχνη και και ο υπάρχει μια απόσταση ε, δεν ξέρω αν αν με αυτά που λέω απαντάω το ερώτημά σα, Αλλά ναι Τα, τα αντιμετωπίζουμε όλα με, με τον ίδιο τρόπο Ωραία Λοιπόν να περάσουμε λίγο σε ερωτήματα Τώρα καθαρά πρακτικά Που περνάμε, να περάσουμε στο, Στις δραστηριότητες α, Της Ένωση Αθέων α, Πήγατε να ανοίξετε αυτό το, το ζήτημα Προηγουμένως ήρθε η ώρα λοιπόν Να, α, να το συζητήσουμε α, Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο Για τις δραστηριότητες Τη Ένωση εδώ στην Ελλάδα ποια είναι τα προτάγματά της και σε ποιο ακριβώς επίπεδο θεσμικά πιστεύετε ότι βρίσκονται διάφορα αιτήματα τα οποία βέβαια δεν έχουν μόνο μόνο η τα έχουν θέσει και πολλές άλλε κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες στην Ελλάδα όπως για παράδειγμα το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας α, οι, οι εικόνες για παράδειγμα της δημόσιας υπηρεσής και πολλά άλλα τα οποία νομίζω σίγουρα θα έχετε στις καλύτερη εικόνα. Οι δράσεις της Ένωση, οι στόχοι της Ένωσης ας πούμε ότι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι πρακτική και έχει να κάνει με το διαχωρισμό εκκλησία κράτου σε πρακτικό επίπεδο ε, και η άλλη είναι περισσότερο αντιποθεωτική, κοινωνική, είναι η διάδοση της, της αθειστικής οπτικής, η διάδοση των τη στάση ζωή του ανθρωπισμού, η διάδοση του σκεπτικισμού, πράγματα που γίνονται μέσα από τι εκδηλώσει που οργανώνουμε, μέσα από το blog που έχουμε, το blog Αθεία, όπου αναδημοσιεύονται άρθρα ε, με αθεϊστικό περιεχόμενο και που υπάρχουν κατάλογοι με βιβλία και ταινίε που μπορεί κανεί να βρει, μέσα από το site μα, από το forum Αθεία, από το facebook και με όποιο άλλο τρόπο τέλο πάντων μπορούμε. Σε σχέση με το διαχωρισμό τώρα, ε, υπάρχει μια τεράστια αγκύλωση από μέρο του ελληνικού κράτου. Ε, όπως όλοι ξέρετε το Σύνταγμα μας ξεκινάει στο όνομα τη Αγία Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος Κάτι που δεν που πουθενά στην Ευρώπη δηλαδή ε, Και η αλλαγή θα έπρεπε να ξεκινήσει από το Σύνταγμα Έχουμε ολοκληρώσει μια πρόταση για την αναθεωρήση του Συντάγματος Και μια πρόταση για τον διαχωρισμό κλησίας κράτους Η οποία βρίσκεται με τη μορφή ερωτηματολογίου στο site μας Και όποιο θέλει μπορεί να τη βρει εκεί ε, γενικά τα θέματα που δείξατε, α πούμε, εικόνε στι δημόσιε υπηρεσίε, οι εικόνε μέσα στι σχολικέ αίθουσε, η πρωινή προσευχή, οι αγιασμοί, ο θρησκευτικό όρκο που εξακολουθεί να υπάρχει και η ύπαρξη του εναλλακτικού πολιτικού δεν είναι λύση, γιατί συνοσία εξαναγκάζει να αποκαλύψει τι θρησκευτικέ του επιθέσει ή την απουσία του μπροστά σε ένα δικαστή, ε, εξαίτοντα αίσθηση σε μια ενδεχομένω διακριτική μεταχείριση. Και εξάλλου η, η ακούσια αποκάλυψη θρησκεύματο είναι. Είναι αντισυνταγματική δηλαδή αυτό το πράγμα, απαγορεύεται. Η έννοια τη εσκεφτική ελευθερία λοιπόν είναι ελάχιστα κατανοητή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ε... Και εμεί έχουμε κάνει ενέργειε με έγγραφα σε αρμόδιου φορεί, με αναφορέ στο συνήγορο του πολίτη και στην αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων και σε φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Από το ελληνικό κράτο συναντάμε γενικά αδιαφορία, κολλησιεργία, απαντήσει διφορούμενε ή άσχετε με τα ερωτήματά μα. Ε, βλέπει δηλαδή κανείς ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόθεση να, να γίνει αλλαγή προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, κυρία Ραπακούλια, θέλω να σας ρωτήσω, είναι παρέμφερές το ερώτημα αυτά που μας λέγατε και πριν, ε, αν σήμερα κάποιος δηλώσει ανοιχτά στον περίγυρο του, είμαι άθεος, ε, θεωρείται ότι... Ε, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Ποια βλέπετε ότι είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι σε, στο, στον αθαιισμό και γενικότερα εσεί θα έχετε και μια εικόνα ως μαχόμενοι σε αυτό το χώρο. Να πω ότι είστε και μέλος ε, μιας Ένωσης Αθέων στην Ελλάδα. Πώς το βιώνετε εσείς. Αυτό τώρα είναι και λίγο προσωπικό θέμα. Δηλαδή ο καθένα από τη δικιά του μπορεί να πει άλλα πράγματα. Ε, εγώ θεωρώ ότι τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να έχει κανεί είναι λιγότερα από όσο ίσω φαντάζονται περισσότεροι. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει κάποια κινηνολογία γύρω από το θέμα. Δηλαδή ότι πολλοί νομίζουν ότι θα στιγματιστούν, θα περιθωριοποιηθούν, θα έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω τι λογή ακριβώ προβλήματα, κάτι ασαφέ και αόριστο. Από την άλλη, γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στο περιβάλλον του, ιδίω νέα παιδιά που. Έχουν συντηρητικού γονεί, α πούμε, ή ανθρώπου μεγάλους που έχουν συντηρητικού γονεί μεγάλη ηλικία και φοβούνται να του πικάνουν, παραδείγματο χάρη, ή ανθρώπου που εργάζονται ενδεχομένω σε δημοσίες στήριξη ή σε άλλα περιβάλλοντα, σε, σε σώματα ενστολών, στο στρατό, στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία ή αλλού. Και εκεί, επειδή γενικά είναι συντηρητικό το περιβάλλον, μπορεί να ανησυχεί κανεί μήπω αντιμετωπίσει μια διακριτική μεταχείριση. Αν και νομικά βέβαια δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα, ούτε δικαιούται κανεί να το δημιουργήσει πρόβλημα, αναπόφευκτα αισθάνεται μια ανασφάλεια για την περίπτωση του να τύχει σε κάποιο συντηρητικό ή θρησκόληπτο, ανώτερο ή μπροστάμενο. Εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω βαπτίσει το παιδί μου, έχει πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά ήδη, από την Τρίτη Δημο Ούτε στιγματισμό, ούτε περιθωριοποίηση, ούτε τίποτε. Είναι τα δημοφιλέστερα παιδάκια τη τάξη. Ούτε κανεί το έχει κάνει ποτέ θέμα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα. Απ' την άλλη, ακούω ανθρώπου σε επαρχία που αισθάνονται ότι έχουν προβλήματα. Ε, ίσως εξαρτάται από το περιβάλλον που ζει κανείς Σίγουρα σε μια μεγάλη πόλη τα πράγματα θα είναι κάπω πιο εύκολα και αναλόγω με το εργασιακό περιβάλλον και το κοινωνικό, καθένα πρέπει να κρίνει για τον εαυτό του στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, περνώντα σιγά-σιγά στον επίλογο αυτή τη συνέντευξη, κύριε Ρεπαγκουλιά, είχαμε αρκετέ ερωτήσει από φίλου ακροατέ, τι προσπαθήσαμε να καλύψουμε μέσα και από τα ερωτήματα που είχαμε ετοιμάσει εμεί. Ο φίλο μα ο Νίκο, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσουμε, ε, μα λέει το εξή. Τα πάντα στο σύμπαν είναι μια αλυσίδα από αίτια και αποτελέσματα. ανακαλύπτοντας νέα πράγματα και εξακριβώνοντα άλλη τα φαινόμενα και γεγονότα, πάντα η επιστήμη φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο δεν ξέρει ποιο είναι. Το αίτιο του αποτελέσματο, και αυτό σύμφωνα με του μορφωμένου ιερεί είναι ο Θεό. Τι θα μπορούσατε να μα απαντήσετε πάνω σε αυτό, Ουσιαστικά, δηλαδή, ο φίλο, από ό,τι καταλαβαίνω την ερώτησή του, αναφέρει πω ναι, υπάρχει μια συνεχή εξέλιξη στην επιστήμη, αλλά πάντα φτάνουμε μπροστά σε ένα άγνωστο αίτιο, Ναι, και... σε ένα τελευταίο και μεγάλο γιατί. Ναι. Το οποίο κάποιοι απαντούν ότι γιατί, γιατί υπάρχει Θεός. Ακριβώ. Τι θα απαντούσατε σε κάτι τέτοιο. Το έχω ήδη απαντήσει εν μέρη. Ε, όταν μίλησα για τον Θεό των κενών, όταν είπα ότι πριν από αρκετους αιώνε η άγνοια της ανθρωπότητας για τη φύση και για τον κόσμο ήταν μεγαλύτερη και ο Θεός καταλάμβανε μεγαλύτερο χώρο ε, και τότε υπήρχε λόγος να πιστεύουμε ότι ο Δία δρύχει με τους γιατί δεν γνωρίζαμε τίποτα για τον ηλεκτρισμό και για τη μετεωρολογία. Ε, αυτό που έχω λοιπόν να πω είναι ότι αν αυτό το κάτι που απομένει μετά το πέραψη της κατακτημένη γνώσης είναι ο Θεός τότε ο Θεός είναι ένα πλάσμα το οποίο όσο πάει και συρρυκνώνεται. έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται δεν ξέρω αν θα εξαφανιστεί τίποτα τελείω, αλλά οπωσδήποτε δεν ακούγεται και πολύ σπουδαίως ένα Θεός ο οποίος όσο πάει και μικραίνει όσο εμεί κατακτάμε τη γνώση ε, και ποιτά, πραγματικά ραγδαία πρόοδο τη επιστήμη κρατάει πόσο, να πω 150 χρόνια, να πω 200, νομίζω ότι πολλά λέω. Ε, νομίζω έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι στα επόμενα 200 ή 500 ή 1000 χρόνια θα υπάρξουν εξελίξει που δεν να τι δεν μπορούμε σήμερα. Αλλά ακόμη και αν μείνει ένα κενό, α υποθέσουμε ότι μένει ένα κενό. Γιατί αυτό που αγνοούμε θα πρέπει να τον το ονομάσουμε Θεό, γιατί τελικά σημαίνει Θεό, γιατί θα πρέπει να σχετιστούμε λατρεστικά μαζί του, γιατί θα πρέπει να να υποταχθούμε σε αυτό ή να πλάσουμε γύρω από αυτό κάποιους μύθου. Το άγνωστο είναι απλώς άγνωστο. Και εγώ προτιμώ να διαπιστώνω παρά να πιστεύω. Και προτιμώ να παραδεχθώ ότι δεν γνωρίζω, παρά να πλάσω ένα μύθο. Ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην τελευταία ερώτηση αυτής της βραδιάς. Ε, θέλω να μας πείτε έτσι συνοπτικά κάποιες προτάσεις που έχετε Σχετικά με βιβλία που έχουν γραφτεί με κεντρικό θέμα την αθεία Κάποιο ντοκιμαντέρ αν θέλετε να μας προτείνετε Γενικά να μας παραμπέμψετε σε περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα Κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα άρεσε και στους φίλους εκπομπή. εκπομπής Ωραία για να δούμε Καταρχήνως έχουν ίντερνετ μπορούν να μπουν στο blog Αθεΐα και εκεί στο δείτε περισσότερα θα βρούνε ναι, κατάλογο με βιβλία και ταινίες αλλά να σας πω κι εγώ έτσι τώρα κάποια πράγματα ε, καλά είναι τα βιβλία του Richard Dawkins ε, δηλαδή το Α, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα συγγνώμη, η Περιθυρίου Αυταπάτη ε, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κάτοπτρο ε, Επίση, κυκλοφορεί του Σαμ Χάρε. Ε, Πώ το λένε όχι το λέτε το, το, το, το τέλος της πίστης The End of Faith έχει μεταφραστεί και αυτό από τις εκδόσεις Ενάλοιος και του Κρίστοφερ Hitchen's Το Θεός Δεν Είναι Μεγάλος ε, υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορεί κανείς να πει και, και κλασικά ακόμη ας πούμε, τα βιβλία του Νίτσε αλλά για κάποιον που θέλει να διαβάσει κάτι σύγχρονο να έχει μια ιδέα για το σύγχρονο θεηστικό κίνημα και για μια συνοπτική, μια υποπτή ας πούμε των επιχειρημάτων σχετικά με την αιθεία, αυτά τα βιβλία είναι μάλλον κατάλληλα. Από εκεί πέρα από ταινίε ε, Το Άγκορα είναι μια, μια καλή ταινία που μπορεί κανείς να δει, είναι και σχετικά καινούρια, νομίζω πριν από δύο χρόνια κυκλοφόρησε, δεν θυμάμαι ακριβώς, του Αλεσάνδρου Μενάβαρ είναι η ιστορία της ε, μαθηματικού υπατία που σφαγιάστηκε από εσυβείς χριστιανούς ε, υπάρχει, υπάρχει το Aymen, του Κώστα Γαβρά ε... ακόμη και ο τελευταίος πειρασμός που είχε κυκλοφορήσει πριν από κάποια χρόνια με το Βίλιο Νταφόε υπάρχουν κάποια δοκιμαντέρ που κα... κανείς μπορεί να τα βρει και στο ίντερνετ όπως το The God Who Wasn't There, Ο Θεός που δεν υπήρξε το Jesus Camp το οποίο αν το δει κανείς παίρνει μια εικόνα ανατριχιαστική για το πόσο εξελίσσονται οι ευαγγελιστές στην Αμερική και πολλά ακόμη δεν θα σα πω περισσότερα για να μην Φορτώσω πολύ το μυαλό το... των ακροατών. Πολύ Εγώ ωραία. θέλω να προτείνω επίση ένα κωμικός, είναι ένα δοκιμαντέρ στην ουσία. Το Religulus. Ναι, το Religulus. Το ξέρα. Άσαμα να το πω, ρε, <χαι> εδώ. Το οποίο έχει γυριστεί στην Αμερική και αποκονίζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο τι υπερβολέ υπάρχουν και μέσα στον θρησκευτικό πανθεόν που έχει... Αλλά αφνί... στην Αμερική υπάρχουν... Ειδικά στην Αμερική, όχι μέχρι, μόνο, μόνο στην Αμερική και... Καθημερινά δίπλα μας μην να υπάρχουν υπερβολές και δυσιδαιμονίες, τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση φτάνοντας στον επίλογο, α, φίλοι μας οι οποίοι δεν είχαν έρθει σε επαφή με αυτόν τον χώρο του αθεισμού θα έχουν πάρει σίγουρα μία εικόνα, θα έχουν πάρει σίγουρα αρκετά ελευθύσματα Μια εικονα θα εχουν παρει σιγουρα αρκετα ελευθυσματα Η το... γευση στην ουσία είναι οι απόψει του αθεισμού και ποιο είναι το κίνημα που υπάρχει, αν μπορούμε να το πούμε κίνημα στην Ελλάδα να επιρθυμίσουμε επίση ότι υπάρχει η Ένωση Αθέων μπορείτε να τη βρείτε και στο facebook ε, χρήσιμο εργαλείο το facebook, γιατί όχι Έχουμε δώσει και εμείς το site Τη ένωση στο, στο λογαριασμό μας στο facebook να, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ραπακούλα την ευχαριστούμε πολύ Εγώ σας ευχαριστώ που μου δάσατε την ευκαιρία να μιλήσω απόψε Ωραία, <bicycles> Ωραία. Και εμείς α, θα... Εμείς δεν μπορούμε να σας ευχηθούμε πέ浪ε, να σας ε, έχει ο Θεός καλά Θα μας βρίσκετε μάλλον δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά. Μάλιστα, μου ξεφεύγουν συνέχεια γιατί τελικά είναι θέμα συνήθεια και ανατροφή και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, να σα έχει ο Θεό καλά όσου πιστεύετε στο Θεό και όσου δεν πιστεύετε, φροντίστε τον εαυτό σα. Ωραία. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Με... Λοιπόν, Άρα, Καληκτήσαμε λοιπόν την κυρία Ραμπακούρια, την ευχαριστήσαμε. Εμεί θα συνεχίσουμε με την ροή τη εκπομπή. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε ένα, έτσι, σχετικά, ένα καινούριο τραγούδι από του Μπλε. Έχω πολύ, πολύ θυμό Και επιστρέφουμε με τον συνεργάτη της εκπομπή μας Τον Κώστα τον Μαυραγάνη Ο οποίος με τη στήλη του των επιστημονικών νέων και εξελίξεων Κάπου θα μας ταξιδέψει και απόψε Για να κλείσουμε και αυτή την αστρική πύλη Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε 105,2 Θέλω να αλλάξω γη. Δεν είμαι για la στην la la la la Κύπλη και βάλει μαζί σας, πλησιάζουμε μάλλον, φτάσαμε στις 12 έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο χρόνος εκπομπής, θα πάμε ένα πεντάλεπτο από την επόμενη, την Δεσποινής Μαριάνα Ελπίζω να μας το επιτρέπουν, έτσι ή θα μας Ωραία, Α, ευχαριστούμε πολύ Ήρθε η επιβεβαίωση λοιπόν, με τον καλύτερο τρόπο Λοιπόν, βήματα. έτσι, να περάσουμε στην ραδιοστήλη της Αποψινής εκπομπής, είναι μαζί μας ο καλός φίλος και συνεργάτης, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, ο Κώστας ο Μαβραγάνης Η στήλη του για την εναλλακτική και προωθημένη επιστήμη είναι εδώ και έχουμε θέματα πυρηνικής σύνδεξης απόψε, αν δεν κάνω λάθο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, για την ακρίβεια δεν μιλάμε μόνο για προωθημένη επιστήμη της πάρουσης, μιλάμε για πολύ τα πράγματα, επειδή δεν περιέχει το απόψημο θέμα μόνο πυρηνική σύνδεξη, αλλά περιέχει και αμερικανοειρανική συνεργασία. Ε, ναι, καλά, ακούσατε, δεν πρόκειται για συνεργασία. Πρόκειται για ένα εγχείρημα τη αμερικάνικης εταιρεία Lawrenceville Plasma Physics, η οποία επιδιώκει συνεργασία με το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο ΑΖΑΤ τη Τεχεράνη, με στόχο το σχεδιασμό μια συσκευή σύνδεξη που θα είναι δυνατόν να κατασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί από βιομηχανισμένε χώρε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Γκάντιαν ε, παρά την κατάσταση που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών που όλοι γνωρίζουμε όλοι έχουμε παρακολουθήσει γενικότερα ότι θα ήταν επικές να πούμε ότι είναι στα μαχαίρια ε, υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα για μια τέτοια συνεργασία εξαιτίας ενός κανόνα του Υπουργείου Οικονομικών των ΥΠΑ το οποίο επιτρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, εάν η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρα με στόχο την δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τώρα, αυτό δεν είναι ρήτο γεγονό ότι για να ξεκινήσουν να δουλεύουν μαζί η Αμερικάνικη Εταιρεία και το Ερευνητικό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υπάρξει σχετική έγκριση από την Αμερικάνικη Κυβέρνηση. Κάτι το οποίο αρκετοί θεωρούν ότι θα είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει, να συμβεί. Ε, αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρείται απίθανο. Ε, αξίζει να πούμε ότι ο τομέα τη πυρηνική που θεωρείται ένα από τα απόλυτα, τα άγια δισκοπότυρα τη σύγχρονη επιστήμη, καθώ θα δίνει απεριόριστη ενέργεια και καθαρή παρεπιπτόντω, ε, είναι ένα χώρο που έχει τραβήξει τον ενδιαφέρον από πάρα πολλέ εταιρείε τη ΣΥΠΑ και όχι απαραίτητα από κολοσσού, αλλά και από πάρα πολλέ μικρέ startups, οι οποίε δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένο αντικείμενο και πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να την, να την επιτύχουν. Πιο γρήγορα από ότι πραγματικά μεγάλη πολυεθνική κολοσσή, όπως η ITER ή η NIF, οι οποίοι δεν γνωρίζουν σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα, εάν θα τα καταφέρουν ε, οι κύριοι της Lowry's Classroom Physics και οι Ιρανοί συνάδελφοί τους, είναι κάτι το οποίο, εάν υποθέσουμε ότι επιτευχθεί, θα επηρεάσει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, καλό ή κακό, τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις αμερικανο-ηρανικές σχέσεις. Μάλιστα, μία είδηση με πολιτικές προεκτάσεις. Γεωπολιτικές, θα έλεγα. Δηλαδή, ενώ Αμερική και Ιράν υποτίθεται, ο έχουν, είναι σε έναν τεταμένο κλίμα και προτιμάζεται να έρθει η καταιγίδα. Ένα βήμα πριν τον πόλεμο υποτίθεται ναι. ότι βρισκόμαστε. Τι και σε ενεργειακό θέμα κιόλα. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μας έφερε ο Κώστας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ Κώστα. Καλό βράδυ λοιπόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα φρέσκα και ωραία νέα από το χώρο της επιστήμης και όχι μόνο, εν τέλει. Ε, εμείς νομίζω ότι ολοκληρώσαμε για, για πόψε. πόψε. Να υπενθυμίσουμε -5, στους... 25 η αστυρική πύλη. 25 είναι. Για κάτσε. 23, όχι. 24. 25 είναι. Ναι. Να. Ναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ότι την επόμενη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ μαζί σας λόγω της αργίας. Θα... Προσπαθήσουμε όμως να σας αποζημιώσουμε για αυτή μας την απουσία με ένα πάρα, πάρα πολύ δυνατό θέμα το οποίο θα κάνουμε απόπειρα να κλείσουμε μέσα στα προσεχή 24 ώρα και θα το ανακοινώσουμε μέσα από, την, μέσα από το λογαριασμό μας στο facebook επαναλαμβάνω ραδιοφωνική αστρική πύλη η Stargate FM και μέσα από την ιστοσελίδα μας το stargatefm.gr στην οποία στο μεταξύ θα έχουμε ανεβάσει και τις εκπομπές που χρωστάμε λοιπόν από τον Μίνα Παπαγεωργίου και, και τον Ανδρέα Πανουτσόπουλο έκανε σαρδάμ στο εμπόνημό σου γι' αυτό μετά το συνέχισαν. με το τόσο κλείσαμε για απόψε μην ξεχνάτε ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω καλό βράδυ Απλά δείς, Μονορόκ.